Εγώ μέχρι να βάλει το κίνητο γανό με το αριστερή του κόλου και γίνεται εσύ αριστερό, ψήντα ακούκου, είμαι 50 χρόνο. Το οποίο μόλι βλέπω και μένω στο site μέσα συνειδητοποιώτη μαζί που είχα κάνει τόσα χρόνια. Οφείλαν σα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. χαριστό, αλλά θέλω να με βοηθήσει Ρεφίλε. Έχω μπει τώρα αριστερή του του.com, παίρνω και μου βγάζει διάφορα κολαράκια. Πρόσεξε. Σου λέω εδώ τα έχω μπροστά μου στην οθόνη. Έχει πεπονάκι, πλαδαρό, τριχωτό, ξηρισμένο και άλλη μια κατηγορία που λέει του κόλου. Τι να πατήσω ρε εργαζόμενο για να γίνω και εγώ αριστερό του κόλου.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 Βάλε και λίγο κουτσούμπα Βάλε Α... τ' άσπρα μου. Γίνε και βγες από τη γλάστρα σου. Βάλε... Και να κάθισε εδώ από τη γλάστρα μου. Και έλα πλάι μου να γιορτάσω κι εγώ Απρίλο Μάη μου. Πάρε και μνημόνια ξανά. Φόρα και μια χάντρα φαλάσσια. Σ' αγαπώ, σ' δώσε μέτρα Σ' αγαπώ, σ' Που με βάζει Σ' αγαπώ, σ' Δώσε μέτρα Σ' ένα πύργο ψηλό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 Να διατάζεις Κάμα μέσα από εκεί βασιλιά μου Θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα σε έπιασε σήμερα να μα θυμίσει τον Ανδρέα που ξεκίνησε η καταστροφή τη χώρα. Ναι, γι' αυτό ναι... να θυμάστε, να μην ξεχνάτε, γιατί ξεχνάτε. Τα... Και θέλετε νέου Ανδρέε. Με... Νέε καταστροφέ τη χώρα θέλετε. Α τα κομμενίσματα, μην το πα εκεί. Τα για του Ανδρέα πλέον, μην τα... Ναι, δεν ήταν κομμενιλί για το θέμα μόνο. Το, το πιο καλό του κομμενάκι εσεί ήσασταν, ναι. <Το> Όχι <Το> οι Δήμητρε και διάφορε άλλε. Έπρεπε εκτό Ελλάδα, Καλά, ναι. Γεια σου έφυγαράκι καβιά. Oh, πού με ξέρει, oh. oh. Αλήθεια. Ε, έχω ακούσει, φίμε, φίμε, έχω ακούσει. Καμπάξει, το μου έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι που αναφέρονται στα σκουπίδια για το τουρισμό, είναι λαμόγια για κάτι τέτοιο. Συμφωνώ και σύγχρονη μπροστά μην μου πει, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Κάτι λάθο κατάλαβε μάλλον. Όχι, καθόλου δεν κατάλαβα λάθο. Ότι θα βγουν τα λαμό για να βάλει δημοσιογράφου και θα πούνε ότι είναι τουρισμό για τα σκουπίδια, για τι ερωτάω. Κατόμητικά ναι, το θυμήθηκα. Ναι, βέβαια τα λένε και εγώ το είπα αυτό. Ναι, συμφωνώ. Πράβω, μπράβο, μπράβο αυτό σα. Όποιο και πει, δεν έχει να κάνει ποιο σε λέει. Μπράβο yeah. ρε Παλικάρι μου, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω αν το άκουσα καλά. Μπράβο Παλικάριο. Τη Δευτέρα που μα πέρασε είχε την για τον Μίκερ, το Καλι Το ξέρω. Εκεί μέσα στην ηχογένεια, ήταν τρομερή, το συζητάμε. Πριν ξεκινήσει όμω την ευλία, σκηνικό. Ήμουνα στο Πάνω Διάζωμα και βάζω την γυναίκα μου καθόμασταν. Και κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει, περνάει ο Γλέζο, περνάει ο περνάει ο και τελευταία το Δεν είναι δυνατόν. Λέω μου κάνει πλάκα αυτό τώρα κάποιο με μια κά... κάμερα και μου κάνει χαβαλέ. Γι'ιδινά και του κάνω, συχνά δεν μα κάτι. Ο πάκι του λέω, περνάει του λέω. Δεν περνάει, του λέω. δεν περνάει", του λέω, Ο Δεν του Α το yeah. Θα... Yeah. Θα λέξει, αρχιγέ, και θα μπράβο όχι, mm. όχι όχι, όχι, όχι, απλά το το παράδειγμα γιατί οι περισσότεροι είναι Και και τι κάνει ένα έτσι, καλά Από τα αρχή την έχει πιάσει τη ζωή Μπράβο Τι, τι εμπειρία ήταν αυτή Να λε τα παιδιά σου Αποστολή Καλή σου μέρα Και σε σένα Με λένε Ελένη Και εμένα Πόπη Σαν τη γιαγιά μου την Καλιώπη Αχ με λέγανε κυβέλη Μου Αυτό το λάντα το λί Σαν τη γιαγιά μου την Καλιώπη Αχ να με λέγανε εφτέρπη Μου ταιριάζει πιο πολύ Αυτό το αλφα με το μη Μου λέει εφτέρπη Κάτι άλλ Σημαντικό δεν θα ήταν στο λέω εγώ από τώρα. Για πάμε... Να πει στο θύμιο ότι αν δεν γκώσει τη γλωσσίτσα του θα δηλητηριαστεί. Θα πάθει κάτι. Αν τη στηρίζει, είστε πονεμένοι. Δεν... Εγώ σα ψάχνω πάντω. Σα ψάχνω, σα κάνω συλλογή. Από αυτό λέει. Ήθελα να μου πεις και κάτι άλλο. Αφού ο κομμουνισμός ήταν τόσο καλό, γιατί στι πρώην ανατολικέ χώρε. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι χαζομάρα η κουβέντα έτσι κι αλλιώ. Εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμό είναι τόσο καλό. Όχι, ούτε ο καπιταλισμό ουτε... με τίποτε. Ποιο είναι. Ουτεσμός. Ξέρεις που πάει μετά ναι, Μου, αλλά, Ξεκινάει είναι... από φύ Φασισμός καλέ Έλα μωρέ δεν πειράζει Όχι φασισμός μα... Όχι φασισμός ό, Τι θέλω δημοκρατία Καπιταλισμός, καπιταλισμός, αυτή, αυτή η δημοκρατία θες, αυτό έχει μάθει Γιατί οι κουκουέδες μονίμως ήμουν τους δεξιούς Όπως το Μητσοτάκη τώρα, ο Κουτσούμπας και αυτά Του, Η πιο καλή... Γκαρσόνα είμαι εγώ, άστο Η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ Γιατί μετέχνει όλους τους κερνώ Ούτε ας... που ξέρεις τι θες, το ας... που ξέρεις τι έχει στο μυαλό σου, έλα Αντισταθείτε σε αυτό που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει: Καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε σε αυτό που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει: Δόξα ο Θεό. Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό το άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στον φόρο, στην ελληνοφρένια ακόμη που σα κάνει και γελάτε. Μιχάλης Κατσαρό. Εγώ θα στο παλού. Μην αντιστέκεσαι, μη αντιστέκεσαι, κανένα πείμα και Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ Το πάθος έρχεται και Ρουβάς, αναρχία Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας Θα σου κάνω και μαζάς τα πόδια σου αν Γεια σας, το κοτούκι του απεστολή Ναι, ναι Έλα απόψε του τσολιά. Να σου πέξω μπαγλαμά. Να σου παίξω μπαγλαμά. <Ρι> να κατέβουν οι αγγέλιοι. Να χορέψουν ψυφτείτε Να πω, ε, θέλω να κάνω μια κράτηση για σήμερα το βράδυ ναι. Για έξι άτομα, στο όνομα Κυριώτης Ωραία Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς που είναι Αμαρυνθίας 32, στο κουκάκι Α, Ωραία, αμαρυνθίας 32 στο κουκάκι ναι. Ωραία, ευχαριστώ, έτσι, για έξι άτομα Έτσι πώ αλλιώς, έγινε ναι. Γεια σας Ευχαριστώ σα, Ναι. Μου απάντησε, Μωρό μου. Αγάπη. Ά, κανείς, ο είμαι. Κούλης. Α, ναι. Τι κάνει, αγιναστριακούλη. Δεν σου γυμναστριακούλη. Κούλη. Α, γυμναστριακούλη. Παλιά έλεγε γυμναστριακό. Τώρα το πιασα, εντάξει. Κούλη, κούλη. Έλα, κούλη, για πε μου, κούλη. Έλα, μωριρούλη. Άκουσα τον καλαμπούκι που έλεγε χθε εκεί μένα με έναν με μία συνέντευξη, με το μάνο νομίζω. Και λέει, Πού oh, θα yeah. πάνε, λέει, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ελέει, Να απολυθούνε. Ε, γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν. Που δεν, πριν μπουν με κομματικά κριτήρια. Σα κομματικό στρατό, γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν. Μπήκανε τώρα όλα τα κοπρόσκειλα, όπω ανήκανε την κολορι του κρατά που δεν την ακούει κανένα και μπήκαν τρει. και πρέπει εμεί τα πληρώνουμε. Με, λίγα λόγια καλά, έκανε οσαμαρά σαν... και την έκλειση που κλείνουμε και τέσσερα χρόνια επέτειο. Μαύρη επέτειο. Καλά, έκανε είμα. και την ο αντομίνα, μαύρο. Γιατί εσύ θέλει να πληρώνει μια έρθπου, δεν τη βλέπει και δεν την ακούνε με 3.0 κοπρόσκυλα κομματικά. Μα τι να την κάνει, παιδί μου τώρα. Μάτει, Ιδιωτική πρωτοβουλία να γουστάρουμε. Λοιπόν, πάρει τη απειλα των καναλλιών με τα σύρια, τη σαπίνα του καλλιόν. Με τα reality για να γουστάρουμε. Ξέραμε, Λέστα. Φεύγει να πούμε πάνω στη φωνή και καλύπτει τον άλλον που θέλει να πει κάτι. Τι στο... να πει, ωραίο, ο άλλο δεν τον έχουμε ακούσει τον άλλον, δεν τον ξέρουμε. Γιατί δηλαδή εγώ να πληρώνει, δεν θα να πληρώνει. Γιατί πληρώνει τι αγόριμα με Εγώ δεν θέλω να την πληρώνω τα κοπρόσωπα. Εσύ προτιμά να πληρώνει το ιδιωτικό κανάλι, γιατί το πληρώνει. Με τα δάνεια που παίρνω από τι τράπεζε και είναι προχρεωμένα και χρωστάνε στον κόσμο, το πληρώνει. Να κλείσουν και τα αυτά τα ιδιωτικά. Ε, ε, τα λέω, δεν λέω εγώ. Κλείστε τι τηλεοράσει να βγούμε στου δρόμου. Τι θέλετε όμω.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 Για την τρομοκρατική ενέργεια στη Λεϊρία, είπατε τίποτα. Ναι, Γερμανοί και Βορειοευρωπαίοι τραπεζίτες, τρομοκράτε, ανάγκασαν τον Πορτογαλικό λαό να μην έχει επαρκή αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και δασοπυροσβεστών, με αποτέλεσμα 60 Πορτογάλοι να βρουν το θάνατο. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει αν πετάξει ένα τζιχαντιστή, μια κροτίδα στο Βερολίνο και σπάσει καμία Γερμανίδα τον νίκη τη, βάζουν όλοι το Pray for Berlin. Για του λαού του που πεθαίνουν, είναι κουβέντα.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 Κάτω πιο κάτω, ό,τι πάνω, πιο πάνω. Να σε καλά. Παράστασή μα στου ανθρώπου που μαζεύουν τα σκουπίδια. Will Smith, γερά! Will, δώσε! Μπούσε, παιδιά, και κατεβάστηκε γιατί καμιά εικοσαριά απορριμματοφόρα στο αεροδρόμιο. Τόσο μεγάλα, μάχη μια βόλτα να κάνετε, θα του πάει πέντε πέντε Ναι, γιατί στο αεροδρόμιο πρέπει να πάνε. Τα σκουπίδια για να τα Δεν χρειάζεται, ε. παντού θα πάει. Αλλά είναι ρίσκο, είσαι κατά τη χώρα με αυτό που λες. Και σύμφωνα με Να πάρω μια βόλτα μετά. Μπρεως. Λοιπόν, εντάξει, συμπαράσταση παιδιά σε κάτι τσιμπουκόφλερους δημοσιογράφου. Εκτέ μια ώρα πάνω από την κάμερα. Μόνο που δεν πήγε μέσα στο γιαούρτι το άδειο δημοσιογράφο. Μου κόβει την τύχη. Τι. Στο σύντροφο από το μαγευτικό πήγα και δεν τον έφυγα Μου την τύχη όμω. Δεν ξέρει, μπορεί να είναι καρμικό. Μετά από <χει> <νια. χει>